Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, νομίζω ότι αδειμονούμε όλοι. <Τι> νομίζω ότι αδειμονούμε όλοι. <Τι> Διότι ήρθε η ώρα που όλοι περιμέναμε. Αγαπητέ μας Προέδρε. <Τι> Αγαπητέ μας Προέδρε. Αντώνη Σαμαρά! Αντώνη Σαμαρά! Έλα πρόεδρο! <συσίλω> Κάτι παθαίνουν όλοι όταν προλογίζουν τον Αντώνη Σαμαρά. <συσίλω> Κάτι προκαλεί. Επειδή είναι τη αντρική σχολή αυτό, δεν mm. είναι τη <συσίλω> Ναι, ξέρω. Λειτουργεί δημιουργεί αυτό που λέει Ζουράρη, α πούμε. Ναι. Τύλα. Ταύ, πο, πο, τάβλα. Αυτό σε όλου. Ναι, ισχύει. Δηλαδή, ακούσαμε... ποτέ, κάτι έχει αυτό το. Κάτι ο Σαμαρά. Το κα... μυαλό Πιστεύει άλλα πράγματα. Ερεθίζει την κοινωνία, του ερεθίζει. Είναι ερεθιστικό, συνολικά. Να, όπω το βλέπει. Εδώ τώρα ακούσαμε την κυρία που τον παρουσίασε χτε στο παλά που έγινε η εκδήλωση του Ιδρύματος Σαμαρά και μίλησε και ήταν όλοι εκεί. Ένα χρήσιμο Ιδρύμα δεν είναι το Ιντε Καν αν έχει ιδρύματα αυτό ο τόπο. Αν έχει ιδρύματα και αν χρειάζεται ιδρύματα. Ναι, έχει ανάγκη. Και από πρώην πρωθυπουργού Εντάξει. Και βάλαμε μαζί με τον ενθουσιασμό της, τον ενθουσιασμό του Αδόνιδος στις προηγούμενες εκλογέ, ήταν να πάει ο Σαμαρά και στο τον άδωνι, είδε από μακριά. Στο Άδωνι τη συνέλευση. Τη στο ίδρυμα. Ίδρυμα, στο, στο ίδρυμα, ίδρυμα. Στο Ίδρυμα. το Ίδρυμα Τελεία. Το, ο, ο Άδωνις όταν κάνει Ίδρυμα, γιατί όλοι κάνουνε, δεν θα έχει όνομα, θα είναι Ίδρυμα. Σκέτο και θα ξέρουμε. Ναι. Αυτό είναι το Ίδρυμα. <laughs> από το Ίδρυμα. Ναι. Ανακοίνωση του ίδρυμα. Αδιευκρίνητο ίδρυμα. <laughs> Όλα τα άλλα είναι τόσο διευκρινισμένα. Οπότε α είναι, ας είναι κάτι. Αδιευκρίνητο. Στη Βουλή είναι τώρα σε εξέλιξη η συζήτηση εκεί το, για το νομοθέτημα το καινούριο. Για τι υποκλοπέ. Για τι υποκλοπέ, για την ΕΠ. Μιλάει ο Τσίπρα τώρα πριν μίλησε ο Μητσοτάκη. Αναμένεται και σφαγή πιο αυτός μετά. Το, αυτό με τον Μητσοτάκη, τον άκουσα. Δηλαδή αυτό ο λογογράφο. Α το γράφει κείμενα για, για το Μητσοτάκη. Τι του γράφει. Το γράφει κάτι κείμενα που είναι να τα πήξε εγώ. Ο Σαμαρά. Που είναι Τι, έτσι. Που, πιο, ας, μαγκιόρικα, α πούμε. Που ο Σαμαρά, α πούμε, είναι κουτσαβάκι. Πρέπει ε, να τον κάνουν πιο λαϊκό αυτό, εντάξει. Προσπαθώ σου. να τον κάνουν λαϊκό. Δεν ταιριάζει τώρα στον Κυριάκη. Το γιατί, δε γιατί, γιατί Δεν τον νοιάζει. Ναι, μα δεν το έχει. Και, και, δεν το, και, δεν το, και δεν το νοιάζει να το έχει και δεν τον νοιάζει αυτό που λέει. Και δεν θα βγει επειδή θα γίνει τώρα Δηλαδή, σαν κακό κωμικό, σαν κάτι stand-up κομίτι που γυρνάνε τα δικά αστεία, βγήκε εκεί τρει φορέ το ίδιο αστείο τώρα. Αυτό του άρεσε. Σχολιάζει από κάτω και λέει: Όχι, δεν θα είναι δημοσιογράφοι και τέτοιοι τη Ape, διοικητέ. Κάτι. Mm. Τρει φορέ. Το του άρεσε. Καπάκι. Back Α, to back. Μα εσύ δεν αστείο καλό, άμα είναι δεν το επαναλαμβάνει, δε το συνεχίζει. Καταρχά, δεν γελάω με το αστείο. Αφήνω το δε... κοινό. Ένα. Πρώτο λάθο. Δεύτερον, ε, όχι. Ε, πρέπει να το μια συμβουλέψεις φορά, Μια φορά για να το πιάσεις Είστε συνάδελφοι Είμαστε συνάδελφοι Με ναι, το ναι, Μητσοτάκι ναι, ναι. Και Είμας με ναι. όλους αυτούς Οπότε πρέπει να το συμβουλέψει Να κάνεις σωστά τη δουλειά Αν του Αν δεν πέρασε ε, την πρώτη φορά Πάμε άλλο αστείο παρακάτω ε, ε, Δεν πέρασε αυτό αυτού. Άστο. Μα πέρασε Κρυάδα από το τελευταίο Αφού χειροκροτούσανε Δεν χειροκροτούσανε Γελάγανε του ΣΥΡΙΖΑ γε, γε, Α τους γελάγανε. Ήπε από κάτω και νομίζω είναι ο Δημοκράτης ο Μηταράκη που χειροκροτούσε. Δεν πάντα πιάνε ο Μηταράκη. Ο μιταράκης είναι με κέρμα. Ω <laughs> <Στον laughs> το πιθυκάκι, με το τύμπανα. <laughs> Εντάξει, ναι, αυτό δεν ήταν κάποιο που του βάλει κέρμα. Ήταν, αλλά ήταν ανεξαρτήτω ο Μπορεί να έλυνε τα θέματα των μεταναστών ο επειδή είναι και υπουργό. Μεταναστευτική Εδώ έβγαλε χθε ο Άδωνη που παρουσίασε το καλάθι του Πολίτη. Ναι. Μια και είναι επίκαιρο. Ο Άδωνη που έβγαλε και παρουσίασε χθε το καλάθι του. Πώ το λέει. Νοικοκυριό. Όχι αυτό. Του Αϊβασίλη. Το του Αϊβασίλη. Έδειξε και κάτι κάρτε. Με Αϊβασίλη δυστυχώ. Πού είναι. Ο Αϊβασίλη. Ελληνική δημοκρατία το εθνόσυμο. Αϊβασίλη από την άλλη. Καλάθι Λέω. του Χριστουγιανού. Πώ το, το λέει. παιδικό δεν θυμάμαι. Όλα αυτά μαζί. Τα σύμβολα, ε, εκείνε... το, το κράτο, θα... ο Άι Βασίλη, παιχνίδια, λούτρινα. Τι θα βάζαμε σε αυτό αν είχαμε τηλεοπτική ελλοφρεντρία. Καλά, και Τι θα, θα κάνει γίνει έσχη. Δεν έχουμε τηλεοπτική ελλοφρεντρία για το καλό γενικότερα όλων μα. <laughs> Οπότε έχουμε μόνο ραδιοφωνική. <laughs> ναι, ναι. Και να μείνουμε σε αυτή. Επίση για το καλό όλων μα. Ναι, ναι, <laughs> ναι, για το καλό. Για το δικό μα δεν ξέρω. Εντάξει. Εδώ που έχουμε έρθει. Αλλά το, κάποιοι που ακούνε και του αρέσει, οκ, okay, για αυτούς είναι καλό. Γιατί να κάνει καλάθ και με άλλου Αγίου, α πούμε. Σιγά-σιγά. Την Αγία Ζώνη. Κάτι, να κάνει ναι. πιο οικονομικό. Πάμε προ κοινά. Δεν πρέπει να δώσω, ξέρω ττάξει, εγώ, δύο ευρώ. Δεν έχω, να δώσω κάτι πιο λίγο. Να κάνει 20 Γενάρη με το Αγίου Ευθυμείου. Τι να κάνει το Αγίου Ευθυμείου, το καλάθι. Δεν μπορεί να κάνει. Και βλέπουμε. Και να λένε δύο θανασίου. Δεν κάνει δύο αυρά εύθμα. Αυρά Αποστόλη. Σαν Δεν ήθελε και πολύ. Είναι παρασυρτικό. Έχουμε ξεκινήσει με τον Σαμάρα. είναι το παρασυρτικό. Έχουμε ξεκινήσει με εκλεγμένο πρωθυπουργό, να σου θυμίσω, το λαό. Εκλεγμένος παρασυρτικός. Από, το, από το λαό. Εκλεγμένο παρασυρτικό. Από το λαό. Από το λαό. Έχουμε μείνει στον Αντώνη Σαμάρα που κι αυτό ήταν εκλεγμένο πρωθυπουργό. Ο Σαμαράς λοιπόν χθε μίλησε για την παράταξη. Mm. Είμαστε η παράταξη τη αισιοδοξία. Yeah. Αύριο είναι νύχτα στα βούλγα. Oh. Γιατί είμαστε η παράταξη τη εθνική δικαίωση. Είμαστε μεγάλη παράταξη τη δεξιά και του ιστορικού κέντρου, του πατριωτικού κέντρου. Η παράταξη που δεν ντρέπεται για την ιστορία τη, αλλά γράφει ιστορία. Η μάσα, η ρεμούλα, για να αυτή και η πλήκα του. Παράταξη που οφείλει να δώσει τη μάχη των ιδεών. Γραμμένη και εν όψη εκλογών, όποτε και αν γίνει. Με αυτόν τον τρόπο θα δώσει τη μάχη των ιδεών. Mm -hmm. Το περιέγραψε πολύ ωραία χθε το Παλά. Γιατί έχει και και πολλές ιδέε αυτή η παράταξη. Ναι, και έχει αξίε. Και, και είναι λέει ενωμένη. Είναι η Μα άμα δεν ήταν η εξουσία, τι ενωμένη θα ήταν. Τι ενωμένη. Ε, άμα δεν ήταν το χρήμα που του ενώνει προφανώς, ε, και τα κανάλια που του ξεπλένουν, τι ενώστε ή τι ενώστε θα είχαν. Προφανώ αυτή η παράταξη νέα, κυβερνάει πάρα πολλά χρόνια και με διάφορε αλλαγέ, μορφέ, δεν ξέρω εγώ τι ηγεσίε και όλα τα υπόλοιπα από τον εμφύλιο και μετά. Αλλά είναι η εξουσία που του ενώνει. Και κάποια άλλα παρά. Ναι, μέρου πράγματα. Και πράγμα. κάποια άλλα παρά τι διαφωνίε στην ναι, αρχή. Εντάξει, εντάξει. Σε κάτι λαμογέ, κάτι βιαστέ, ενώ του ενώνουν διάφορα πράγματα. Ενώ λοιπόν έλεγε αυτά ο Σαμαρά, και ενώ λοιπόν εμεί λέμε όλα αυτά, και η χώρα αντιμετωπίζει αυτά που αντιμετωπίζει, έρχονται και επενδύσει στη χώρα. Είχε να γεμίσει το παλάστο όσο πάντω. Από τη Μαρινέλα. Από τη Μαρινέλα. δεν υπήρχε Σαμαρά. Πότε θα σπάσουμε και πρέπει να σπάσουμε τι αλυσίδε. Σήμερα σήμερα και διάφορα άλλα τέτοια. Σκέφτομαι, του ομαρά να τα λέει Ναι, μα γι' αυτό. Και εγώ τη Μαρινέλα να λέει αυτό που λέγει ο θες. Και το Σαμαρά να κάνει το χέρι σαν τη Μαρινέλα πάνω. Αυτό ακριβώ. Δεν το έκανε όμω. Έφυγαν απογοητευμένοι. Εν τω μεταξύ, τώρα θα μου πει, απλά είναι και θέματα αισθητική. Το παλάστο ξέρουμε το θέατρο, πολύ όμορφο μέσα. Έχει γίνει και ανακαίνιση πριν κάποια χρόνια. Κόκκινε μοκέτε, κόκκινε αυλέ, κόκινε αυλέ. Απλίκες, το φωτιστικό τη οροφή, ναι Πολύ επιβλητικό ο χώρο Και έχει και κόκκινα βελούδινα καθίσματα Στι πρώτες σειρέ, και στις δεύτερες και στις τρίτες Έπρεπε να κάτσουν όλοι αυτοί Επόνημοι πρωθυπουργοί, πρώοι πρωθυπουργοί, καλεσμένοι Νο, Και είχαν βάλει Παπάδες. Με α4 κόλλα Με α4 κολλημένοι με ζελοτέιπ Στην καρέκλα του καθενός Ε, τι να κάνω, έτσι. να εκτυπώσουν οι ειδικοί τέρια, να φτιάξουν τα μπέλα. Έγινε μια, μια φορά, είναι για σήμερα. Είναι. Και είναι οι βελούδινε ωραίε καρέκλε του Παλά. Θέλω να πω η αισθητική τη δεξιά. Από κάποια μικρά επιβεβαιώνει το έσχο που έχουν κάνει στην Αθήνα, στη χώρα, σε όλα τα πράγματα. Και είναι η Α4, Κυριάκο Μητσοτάκη. Κώστα Καραμαλή έγραφε. Μια ταξιθέτρια, ειδικά στι πρώτε δύο σειρέ, να τοποθετήσει του ανθρώπου εκεί που πρέπει, να ξέρει. Τόσο τέτοιο ίδρυμα. Δεν ε, ένα τέτοιο ίδρυμα προ... θα είχε έναν άνθρωπο να καθορίσει. Ναι, αυτό λέω, απλά, από δε... το Να μην βάλουν καθόλου. Ο κόπο που κάνανε να τυπώσουν, να γράψουν, να σκεφτούν και να κολλήσουν. Εν τω μεταξύ και κάθεται ο Μητσοτάκη, κάθεται ο Καραμολή και πίσω να τον το χαρτί. Δεν το βγάλανε. Όχι, δεν το βγάλανε, κανεί δεν το βγάλανε. Μήπω είχε από πίσω μπλε φάσα δες... ή, μεγα... δες... ή μεγάυρο να όχι, κολλήσει όχι, κατευθείαν <laughs> πάνω του. Φεύγοντα το φέρανε μαζί του. δεν είδαμε πλάτε. Εν τω μεταξύ, πώ το είχαν κολλήσει, Ξεκόλησε καλά. Υπήρχε και το ύφασμα και το βελούδο και το χάρτι. Και, και φεύγει με, με κλωστή μαζί. Με, τι κλωστή, ξηλωθεί όλο το κάθισμα, όλο το παλάστα. Έμα έρουμε με το ζελοτέιπε, αφήνει σημάδι μετά αυτή τη ζελοτέφια. δεν ξέρω, μπορεί να βάλει διπλή όψη. Ξέρω εγώ μπλουτάκι. Πώ τα λένε αυτά, Α, ξέρω εγώ δε τι δεν τα βγάλω. Μόνο γείτε, με καρφίτσα θα μπορούσε κάθετε, να γίνει να μη κάτι, με πινέζα. Κάθε το μπιτζοτάκι και ο καραμάλι αυτά που είδα εγώ και επίση είναι κολλημένα τα καν. Και είναι μεγάλα α δεν είναι μικροχαρτάκι μικρό χαρτάκι οι Τι να τα βγάζανε, να τα πετάγανε κάτω ή στον πίσω. Αν πίσω λοιπόν, ήταν κεραμένο, μπορούσε να το πετάξει πίσω, χαρτάκι. <laughs> <laughs> και με να κάνουν φυσικό κάλαμα. Α ας πούμε αυτό. <laughs> Προ το σαμαρά. Ενώ, Ως, λοιπόν, σαμαρά <laughs> το σαμαράκι, το μαντή. Ένα είναι. Okay, ενώ, <laughs> το ρισκάρι. Ενώ, ενώ λοιπόν γίνονται όλα αυτά, έρχονται επενδύσει στη χώρα. Έχετε καταλάβει το μέγεθο τη κυβερνητική επιτυχία. Προσέξτε, Από την αρχή τη θητείας μου ω Υπουργό Ανάπτυξη και Επενδύσεων τη χώρα, δε τι επενδύσει έχουμε φέρει μαζί με συναρμόδιου υπουργού κατά περίσταση. Επιτραπέζια πάζλ, παιχνίδια με κούκλε, κουκλόσπιτα και άλλα εξουσιάρ, παιχνίδια μίμηση, φιγούρε δράση, παιχνίδια κατασκευών και δημιουργία, οχήματα τηλεκατευθυνόμενα, ηλεκτρονικά παιχνίδια, αθλητικά παιχνίδια, παράδειγμα παιδικέ μπασκέτε κλπ. Λούτρινα παιχνίδια. Και μουσικά παιχνίδια. Γιατί μαζέψατε θέσεις εργασίας δηλαδή, μαζέψατε 5.000 θέσει εργασία από αυτέ τι Για πέντε μιλάμε τώρα. Παραπάνω. <σίλια> έχουν έρθει, <σίλια> <έχουν> έρθει επενδύσει, <σίλια> θέλω <σίλια> να πω. Πλάκα <σίλια> αυτό. <σίλια> τι θέ, θέσει εργασία μου, με η ενέργεια. <σίλια> Τα Λούτερνα μόνο που έχουν έρθει. Θα έχουν και λούτρνου. Δοκιμαστεί. Δοκιμάστε. πολίτες λούτρινο. Δηλαδή να το τρώσουμε με φορέ. Τέχασε το στόμα γιατί άμα το στο παιδάκι. Ναι, πρέπει κάποιο να κάνει θα όλα. Να το αυτά. κάνει με τη γλώσσα, να γλύψει το λούτρινο. Ε, Ωραία. Χθες, okay, λοιπόν αυτό. που ήταν ο Άδωνη. Ωραία ιδέα για λάνθιμο. Mm. Ναι, οκ. Okay. μου το λούτρινο. <laughs> <laughs> ναι, ναι. Το έχει κάνει καλύτερα με το πληκτρολόγιο. <laughs> Χθε λοιπόν που ήταν όλοι εκεί στο Παλά. Ε, ο Άδωρη ήταν κι αυτό και κινηματογραφούσε με το κινηματογραφούσε. του. Τραβούσε βίντεο. Δεν το μελά. Δεν το μελά. Δεν το μελά. Είχε ένα, ένα πεντακάμπτο. Έκανε ένα μικρό μήκου. Κοιτώ, εσύ το κινητό σε προετοιμάζω γι' αυτό που θα ακουστεί. Αυτό λέω μόνο σε προετοιμάζω. <laughs> είχε ένα κινητό και κατέγραφε και ένιωσε πολύ συγκινημένο. Χθε έζησα μία από τι πιο συγκινητικέ στιγμέ τη θητεία μου. Και θέλω να το δείξω αυτή τη φωτογραφία γιατί έχει σημασία την Ελλάδα. Την Ελλάδα που μπορεί να είναι παραγωγική. Αν μπορεί να έρθει, θα ακού εδώ. Αν μπορεί να έρθει, θα ακού Αυτό. Πώ το η μιλή του έξω να το αλημιώδιο. Δεν ξέρω πώ το κατέγραψε. Αλλά ήταν πολύ συγκινητική. Είχε α4 συγκεκριμένη και για το συγκεκριμένο. Όχι, όχι, δηλαδή, όχι μόνο το όνομα. Στο, στην πλάτη είχε το όνομα και στο Μ... κάθισμα από κάτω. Μ... Είχε... Εδώ κάθεται <laughs> το... του Μητσοτάκη Μόνο όνομα είχε, Α. δεν είχε τίποτα. Τι πώ το έβγαλε, έβγαλε από κάτω, κάτω δεν τα ξέρω πώς το, το έκανε έτσι, το το Ο Δεν ξέρω. Mm. Αυτά λοιπόν γίνανε χτε. Σε δύο σημεία διαφοροποιήθηκε ο Σαμαρά από, από την <χει> κυβέρνηση, από τη σημερινή κυβέρνηση. Ελά, τι. Σολατάλλα στήριξε. Ε, εντάξει, θα λέγαμε. Του το καλαματιανού. Το, το ούτε ματινάδε, ούτε τίποτα όπω ο καραμαλί στην α, Κρήτη πριν έπρεπε, λίγο έπρεπε, και καιρό. Ο ο Τα δύο σημεία θα ακούσουμε τώρα. Το ένα είναι οι πολιτική ζωή του τόπου δοκιμάζεται επίση για πολύ καιρό από τι νόμιμε και παράνομε υποκλοπέ. Δεν πιστεύω, δεν θέλω να πιστέψω ότι η κυβέρνηση υπέκλεπτε. Τηλεφωνικές συνομιλίες Θα ήταν αδιανόητο Αν ίσιαν όλα αυτά Θα επρόκειτο αναμφίβολα Για μια αντιδημοκρατική εκτροπή Και γι' αυτό πρέπει να δοθούν Ξεκάθαρες και πλήρεις απαντήσεις Χωρίς δεύτερε σκέψεις Χωρίς να δίνουμε κυρίως την εντύπωση Ότι το απόρριτο είναι μια βουλική δικαιολογία Εν τω μεταξύ θέση της κυβέρνησης Και στι επιτροπέ που έχει φτιάξει τη Βουλή Είναι ότι υπάρχει το απόρριτο αυτό. <laughs> δηλαδή κάναμε εξεταστική στη Βουλή αλλά δεν μπορεί να ψάξει τίποτα γιατί δεν, είναι το δηλαδή, απόρριτο το πόρτο, ναι, ναι. Ναι, τι έγινε με τον Ανδρουλάκη, απόρριτο Τι έγινε με όλα τα υπόλοιπα όλα, που καταγγέλλονται συνεχώ από, από όλε τι εφημερίδε, όχι μόνο το Βαξεβαήνη και την Αυγή, είναι απόρριτο. και δε, ο δικαίωτο, ο Σαμαράς λέει, δεν μπορούμε να. Το, καλούμαστε το βολικό απόρριτο. Ωραία, το είπε ότι δεν πιστεύω ότι έγινε Αυτό Εάν, Εάν, ναι, το λέω. Με αυτή έτσι. Εάν γινόταν κάτι τέτοιο. Το θα ήταν πιο πιο αν το καραμαλεί έτσι, παρόλα αυτά στην Κρήτη τότε στα ανώγια, έχουν πει ότι δεν μπορώ να πιστέψω ότι. που σημαίνει ότι. Το πιστεύω. Πρέπει να πω, δεν μπορώ να πιστέψω. Είναι όλοι πολύ έτσι. Ε, έτσι ωραία. το ανάτο στρίμωξε το Μητσουτάκι και σήμερα κατεβάζει η νομοσχέδιο για την ΑΕΠ. Καλά, το είχε προγραμματίσει άλλο εδώ καιρό το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Και στο άλλο που διαφοροποιήθηκε ο Σαμαράς ήταν στο δημογραφικό. Και να θυμόμαστε, χώρε που μαραζώνουν δημογραφικά δεν πάνε πουθενά. Και πρέπει να το πούμε ευθέω. Το πρώτο, το κορυφαίο πρόβλημα τη χώρα είναι το δημογραφικό. Και θεωρώ προσβλητική και απαράδεκτη την άποψη. Ότι η λύση του δημογραφικού μπορεί να συνδέεται με το μεταναστευτικό. Και αναφέρομαι στην ένταξη στην ελληνική κοινωνία των νόμιμων μεταναστών. Μια χώρα με που που γεννά λίγα παιδιά, οφείλει να ανανεωθεί με νεότερου ανθρώπου. Δεν λέμε τι είναι το σωστό, τι δεν είναι. Απλά εδώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης το είχε πει αυτό, ότι μέσω των μεταναστών θα ανανεωθεί και θα λυθεί σε κάποιο βαθμό το δημογραφικό και ο Σαμαράς αυτό το είπα παράδεκτο, προσβλητικό και άλλε τέτοιε ωραίε λέξει. Εκτός και αν αποκτήσουν δικαιώματα και επισυφίζουν και βγάζουν δημοκρατία, οπότε όλα καλά. Μα προφανώς ένα κίνητρο βασικό για όλα αυτά είναι η ψήφωση, οι επόμενε εκλογές... Οι κάλποι και διάφορα Και έτσι. όπως είπες σε ένα άλλο σημείο Ότι ε, στηρίζουμε τους πρόσφυγες Σεβόμαστε τους μετανάστες α, no. <laughs> Αλλά δεν μπορώ το δουλεμπόριο Αυτό είπε δεν μπορεί δηλαδή Αρκεί να άλλα, είναι εντάξει. στους τόπους τους Να μην έρχονται ναι, εδώ Ναι, τους σεβόμαστε, κάτσε εκεί Βλέπεις Γιατί χρειάζεται, χρειάζεται τη βάρκα Η βάρκα μου να ψαρέψει μέχρι εκεί και γύρω να πίσω Βλέπεις τη Γαλλία να μετανάστε από τη Σενεγάλη Τον mm. σέβεσαι Αυτό εννοήσαμε. Ναι, να πάγω ταξίδι, το βλέπω. Ναι, Α, το βλέπω, στην Μαρκελόνη είναι γεμάτη Τα, μαύρους. Από την Διαβατήριο δεν πιστεύω Η να έρθει στην Ελλάδα. Η νίκη στη Γαλλία είναι γεμάτη μαύρους όλους ο Νότος. Ναι, γιατί στη δικιά μας νίκη. Σαπικίες τους βέβαια. Έχει νίκη να διαλέξει αν θες νίκη ο ναι. ναι, να πάει εκεί που είναι και μεγαλύτερο και πιο ωραία έρθει στη δικιά μας εδώ. Στου πρόσφυγε λοιπόν του αγκαλιάζουμε. Αγκαλιά που είχαμε δει πισαμάρα. Πολύ σφιχτή. Πολύ σφιχτή η αγκαλιά, ναι. Ναι. Και τώρα συνεχίζεται. Και συνεχίζεται, αυτό. αλλά θέλω να πω και πισαμαρά τώρα. Τώρα είναι ακόμη πιο σφιχτή. Ειδικά στο Αιγαίο μα σου Αγκαλιάζει. Την αγκαλιά την κάνουν τα ψάρια πια. Ναι. ναι. Πή, πριν... κάτω. Πήγαινε, πήγαινε. Έχει. Ειού καρχαριάκι, ωραίο να σε αγκαλιάσει. Γενικώ είμαστε τη αγκαλιά και τη φιλοξενία. Ναι, αυτό ακριβώ. Παρουσίασε χθε ο Υπουργό Αναπτύξεως, ο Άδωνη, το καλάθι του και των Χριστουγέννων. Των παιχνιδιών και τα και λοιπά. Και των παιχνιδιών. Όλο αυτό μα ξύπνησε μνήμες. Σημαίνει ο Θεός, σημαίνει γης, σημαίνουν τα παραδοσιακά μελομακάρονα Σημαίνει και για σοφιά το μέγα μοναστήρι με 400 επιτραπέζια παζλ Ψάλι ζερβά ο βασιλιάς, δεξιά ο πατριάρχης, σημά να βγουν κούκλες, κουκλόσπιτα και άλλα εξουσιά Και ο βασιλιάς του κόσμου, φωνή του ήρθε εξ ουρανού και απ' στόμα Πάψετε το χερουβικό! Κι ας τα τηλεκατευθυνόμενα. Παπάδες πάρτε Τους παδοσιακούς κουραμπιέδες Και εσείς κεριά σβηστείτε Γιατί είναι θέλημα θεού Το μοσχάρι Να τουρκέψει <Το> Μολ στείλτε λόγω στη φραγκιά να αρθούν Φιγούρες δράσης Τώρα να πάρει το σταυρό και τα τάμε... Το καλάθι Το τρίτο το καλύτερο Η σοκολάτα Μη την πάουν τα σκηλιά και μας μαγαρίζουν η γαλοπούλα ταράχτηκε και δάκρυσαν τα εξής λούτρινα παιχνίδια σώπασε κύρα γαλοπούλα και μην πολύ δακρύζεις. πάλι με χρόνους μακερούς πάλι το τσουρέκι και η βασιλόπιτα δικά μας είναι είναι πάντα τριχιαστικό αυτό το πείμα. πάντα κάποια πράγματα όμως δεν αλλάζουν είναι ελλην... παραμένουν ελληνικά, Εμένα ελληνικά. Λοπούλα, η γαλοπούλα ταράχτηκε <laughs> και δάκρυσαν οι εικόνες αυτό Εντάξει αντικαταστήσαμε βασικές λέξεις και τα να μπορεί να τη καιράδες που να την καλοπούλα όπως πως λέει γαλοπούλα όχι ο καθένας δίνει ότι όνομα θέλει ναι Κάποιο κάποιος την υπενδέσπινα την καλοπούλα του την καλοπούλα του ναι όλοι έχουμε γαλοπούλε. πριν είναι μετά το σφάξιμο Οπότε έγινε Ο Μπαρμπαμπίλιο είχε ένα Γάλλο. Δεν μου είχε δώσει <σχελίου> όνομα. Α, ανώνυμο τον είχε, <σχελίου> Από ήταν Γάλλο-Γάλλο. Αν τα Γάλλο. Στη Γαλλία, Φελίου, τη Γαλλία. Τη Γαλλία. Τη Μπορεί, δεν ξέρω να Σε δεν, το, αμα αμα δεν ξέρεις, μη μιλάς. Σε Νεγάλο. Θα το έλεγε, ήταν σε Γάλλος. Σε Νεγάλο. δεν το λέει Που θα τελειώσει αυτό. Δεν τελειώνει. Μα δεν είναι σε Νεγαλία. είναι δεν σε Το Αυτά όλα δεν έχουν τέρμα, είναι το και πηγαίνει. Προς τα πέρα. Ευτυχώς. Ευτυχώς. Έχουμε και άλλη μια εκδοχή, επειδή στον τον ακούγαμε τον Υπουργό που παρουσίαζε τα παιχνίδια και τα καλάθια και τις κάρτες μου τον Άι Βασίλη και το Εθνόσιμο. τραπέζια παζλ, παιχνίδια με κούκλες, κουκλόσπιτα και άλλα εξουσιάρ κόκκινα σκουφίτσας φιγούρες δράσης, παιχνίδια κατασκευών και δημιουργίας οχήματα τηλεκατευθυνόμενα, ηλεκτρονικά παιχνίδια χιλιάδες παιχνίδια λούτρυνα παιχνίδια και μουσικά παιχνίδια Κίλια ήδη στο μηνιόν που Χριστούγεννα σημαίνουν. Καλά Χριστούγεννα. Καλά Χριστούγεννα. Τα Χριστούγεννα. Χριστός. Μηνιόν. Το μεγαλύτερο μεγάλο κατάστημα. Καλλιγουράμαστε. Πάρτε το όσο προλαβαίνετε. Το μηνιόν. Πάμε να mm. ψωνίσουμε. Mm, ναι. Στο Ναι. Στο μηνιόν του Άδων. <laughs> πάμε κατευθείαν. Ναι δεν λέει αξισουάρ. Κάνει ένα Εξουσιάρ. Θέλει να Αντί για εξουσιάρ λέει εξουσιάρ. Εξουσιάρ. Που εξουσιάζουν κάπως. Δηλαδή έχει μια ποιητική μέσα. Κάτι άλλο ήθελε να πει και είπε άλλο. Ναι. Με γρήφου μίλησε ο μεγάλο. <laughs> <laughs> λοιπόν, καλά. <laughs> να βάλουμε διαφημίσει να συνέλθουμε και συνεχίζουμε με τα υπόλοιπα. Εδώ η Ελλοφρένια τη Πέμπτη. Ναι, σε περισσότερο προσέξατε. Ναι, και δεν το είχατε συνειδητοποιήσει. Να πω κάτι που αφορά την Ηλιούπολη και το Κουκουέ. Πώ έτσι. Μου ήρθε τώρα. Κάντε. Έκθεση βιβλίου. Όχι. Mm. Α, κοντά έπεσε. Έκθεση Κουκουέ. Κοντά έπεσε. Μη δω τίποτα αλφατέσσερα τη θέση. Να ζευτούν πουθενά και δω τίποτα γράφει κουτσούμπα με Α4. Όχι. Δεν έχουμε τέτοια. Δεν ξέρω. Δεν έχω δει. Ε, γίνεται μια έκθεση ζωγραφική. Φίλοι δηλαδή του Κουκουέ της Ηλιούπολης Ζωγράφοι Έχουν προσφέρει κάποια έργα ζωγραφικής πίνακε Τα οποία κτίθενται μέχρι και σήμερα Τελευταία μέρα στο Μουσείο Εθνική Αντίσταση, Και μπορεί κάποιος να πάει να τα δει βεβαίως Και να αγοράσει κάποιο πίνακα σε πολύ καλές τιμές Και είναι και πολύ ωραία έργα κάποια από αυτά. Και τα χρήματα πάνε στην οικονομική ενίσχυση εξόρμηση που έχει το ΚΟΚΟΕ του τελευταίου δύο μήνε κάθε χρόνο. Για τα παλτά τη ξέρω. Ναι, ναι, ναι. ναι. Ακριβώ τα παλτά τη Οπότε, μέχρι και σήμερα από τι 6 ανοίγει μέχρι 9-10 κάπου εκεί, στο ημέθοσα τη μεγάλη του Μουσείου τη Εθνική Αντίσταση στην Ιλιούπολη. Θα βρείτε πολύ ωραία έργα τέχνης. Έχουν πουληθεί τα περισσότερα, αλλά είναι να τα κιόλα. Έχουν πολιθεί αλλά παραμένουν εκεί μέχρι να Υπά η έκθεση. Ναι, ναι, πρώτον. Δεύτερον, υπάρχουν και άλλα πούλιτα ακόμη. Ναι, ναι, ναι, πάρει. Ωστόσο, δεν δείτε μια άδεια. Οι τιμέ είναι, πο... πό... είναι 20... τέτοιε, 20-30 ευρώ. Παίρνει ωραίο, πολύ ωραίο πίνακε. Πραγματικά που το έχουν φτιάξει άνθρωποι, φίλοι του κουκώ στην Ηλιούπολη. Ναι, χαρά. Πολύ ωραία. Γιατί στην Ηλιούπολη μπορούμε να συνδυάσουμε τα πάντα. Ε, το ξέρω τώρα. Από πλατεία μέχρι η έκθεση παραδίπλα. Μπράβο. Και άλλα, και άλλα πολλά. Μια που είπαμε κουκουέ. Νόμιζα μια που είπαμε σουβλάκι. Αλλάξει λίγο. Όχι, ταιριάζουν αυτά τα Νόμιζα το γυρνάμε σιγά-σιγά σιγά στο είδο. Θα παραμείνουμε λίγο Α. στην κουκουέ. Επειδή τι τελευταίε 15 μέρε το κουκουέ στη Βουλή έχει καταθέσει 5-6 τροπολογίε. Μέλα καημένε τώρα για να το κουκουέ τώρα είναι αυτά. Ποιο τα ψηφίζει αυτά, ποιο τα βλέπει. Κανεί. Αυτό ε, βέβαια, Δεν θα ψηφίζει κανεί. Δηλαδή κατέθεσε ε, τροπολογία για την κατάργηση του ΦΠΑ στα τρόφιμα και στα είδη λαϊκή κατανάλωση. Κανεί από του μεγάλου δεν το δέχτηκε. Ναι. Κα, εκατέθεση τροπολογία για την κατάργηση του φοιπά και του δικού φόρου κατανάλουσα στα καύσιμα και στην ενέργεια. Δεν το δέχθηκε κανεί. Πα καλά, παιδί, θα πέσει έξω το κράτο, όποιο λαμβάνει το κράτο. Κάντε, όπω κα... το λένε, ένα κόψτο μου αυτοκίνητο όλοι να πούμε ότι. Άλλωστε δεν... έχουν αυτοκίνητο. Το κουκέ με του πλούσιου, να βγάλουμε αυτό το κράτο. Κάνε συγκαλύμα. ένα δεξιμο αυτό κίνητα για να μην να ένα σπούγω πώ ότι θα καταρρίσει το κράτο. Τρίτη τροπολογία επαναφορά 13ου μισθού, 1η4η σύνταξη και μισθού και σύνταξη. Ούτε αυτό κανείς Επαναλειτουργία τη ΛΑΡΚΟ με πλήρη δικαιώματα για όλου του εργαζόμενου τη. Τροπολογία. Ούτε αυτό κανείς Αυτό έχει δικαιώματα Μέτρα... μέσα, δεν γίνεται να το πει κάποιο. Μέτρα για τα στεγαστικά δάνεια των παλινοστούτων ομογενών που κινδυνεύουν να χάσουν το σπίτι του. Κανεί. Πέντε τροπολογίε τι τελευταίε 15 μέρε. Τι κατέθεσε κάποιο. Δηλαδή στη Βουλή πήγανε. Εντάξει, δεν είναι ότι. Παραδόθηκε. Εμεί Διαβάστηκε Τίποτα άλλο. Κάπου εκεί τελείωσε όλο αυτό. Έχουμε τώρα το μεγάλο θέμα των ημερών και με επεισόδια τα βλέπουμε και στη Δυτική Αθήνα χτες βράδυ, στο Γάλεο, στο, στο Αλλιώς και πάνω, με την, ε, το λέμε δολοφονία. Την δολοφονική επίθεση τώρα, Η δολοφονία Τυπικό δεν είναι. Τυπικό είναι το θέμα. Επίσης Εντάξει. δεν βγαίνει καμία ανακοίνωση, ανακοινωθένο όπω λέμε, από το νοσοκομείο. Οφείλει να ενημερώνει ποια είναι η εξέλιξη τη υγεία στο κέντρο. Αν κρύβεται η κατάσταση και τίποτα άλλο. Ναι, δηλαδή δημιουργεί διάφορα ερωτήματα. Ακόμη και ο Ενιγέτο έχει καταγγείλει αυτό ότι πρέπει να βγαίνει από το νοσοκομείο μια ανακοίνωση για το πώ πάει η κατάσταση τη υγεία. Εκτό αν έχει πεθάνει το παιδί. Και, και για άλλου λόγου πρέπει να Για να περάσει λίγο οι μέρε. Φοάω τόπο ότι αυτό έχει γίνει ουσιαστικά. να περάσει λίγο του γρηγορόπουλο. Γιατί βγήκαν πολλά. και οι διάλογοι των αστυνομικών με το κέντρο mm. ή κάποιοι διάλογοι των αστυνομικών που ο αστυνομικός λέει στο τέλος «Το παιδί είναι νεκρό». Mm. Από απ το πρώτο λεπτό το λέει. Mm. Ναι, ναι, ναι. Παρόλα αυτά, επειδή ήταν ο Γρηγορόπλος και επειδή γίνονται και Ε, με του τσιγκάνου όλη τη χώρα γίνονται επεισόδια, διαδηλώσει και διαμαρτυρίε. Συμφέρει να ξεφύγει λίγο, να ξεκολλήσει από όλο αυτό και να περάσει ο πρώτο θυμό, α πούμε. Να ακούσουμε να τον Παναγιώσουνε, το γιατί δεν πιστεύω ότι έγινε κάτι τέτοιο και το κουκουλώσανε. Ή, Θα μου πούνε ότι λέει ψέματα αστυνομία. Ότι λείψαμε αστυνομία με τη σειρά του θεοδωρικάκου, θεοδωρικάκου και τη κυβέρνηση και να, και να γίνει κουκούλωμ. Ούτε. Δεν θέλω να πιστεύω που λέει ο Σαμαρά. Θα ότι ήταν δημοκρατική εκτροπή. Ναι. Αυτό Δεν θα θέλω να πιστεύω πρώτη κάτι. πρώτη ή τελευταία σε σχέση με αστυνομία Γιατί Κάτσε... αν βγει κάτι τέτοιο ή και οι πούνε το παιδί είναι νεκρό Να γίνει και η αδροδικαστική Και να βγει από πότε είναι νεκρό Ναι, προφανώ. Ο αστυνόμο πάντω του ασυρμάτου που βγήκανε. Καλά, ο δεν είναι νοσοκόμο, εντάξει. Φαίνεται. Εντάξει, όμως. φαίνεται, δεν ξέρει το αντί και πώ. Εν πάση περιπτώσει, πριν. Α ακούσουμε, μάλλον πρώτα τον πατέρα, ο οποίο πήγε στο νοσοκομείο και είπε τα, αυτά που είχε να πει ένα πατέρα που έχει το παιδί μέσα και την αδικία που μπορεί να νιώθει και τον πόνο μπορεί να νιώθει και το περιέγραψε ω εξή. Εμεί το μόνο που θέλουμε, θέλουμε δικαιοσύνη. Να τιμωρευτεί και να μπει μέσα για την πυροβόλη σε 16χρονο. Το μεγάλωσα με τη φτώχεια μου διότι ήταν το καλύτερο παιδί αν και έκανε αυτό που έκανε ζητάμε συγνώμη. αλλά δεν έπρεπε να σκοτώσει το παιδί από το οποίο έχω βοηθήσει να το σκοτώσει αυτά έχουμε Αυτό το μεγάλωσα με τη φτώχεια μου ζητάμε συγνώμη, αλλά δεν έπρεπε να τον σκοτώσει αυτό το αίσθημα αδικίας Που νομίζω υπάρχει σε μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας θέλω να πιστεύω στο πλειοψηφικό κομμάτι γιατί είναι Για Για και άλλοι που και λένε τσιγκάνος του... ήταν σκότωσε τον άνθρωπο το Δεν το πειράζει θα ήταν επικίνδυνος αλλιώς Εδώ μεταξύ η ανακοίνωση τη αστυνομία λέει ότι εν ώψη του άμεσου κινδύνου που αντιμετώπιζαν οι αστυνομικοί εκείνο το βράδυ έκαναν χρήση όπλου πραγματοποιώντας δύο βολές Δεν λέει η αστυνομία που πήγαν οι βολέ, επιχειρώντα να κινητοποιήσουν το όχημα, μου αποτέλεσμα ο οδηγό να χάσει τον έλεγχο αυτό να προσκρούσει σε τείχο και να διακομιστεί σοβαρά τραυματισμένο. Πώ έχασε τον έλεγχο, δεν λένε. Πώς έχα... ο ότι πυροβολήθηκε στο κεφάλι και ενδεχομένω να μην έχει την ψυχραιμία έχεις να έχει μια σφαίρα στο κεφάλι, να κρατήσει το όχημα και να το σταματήσει. Επίση, επίσημη ανακοίνωση, για άλλη μια φορά, έχουμε επίσημη ανακοίνωση τη αστυνομία που είναι ψέμα από την αρχή ω το τέλο. Που αποδεικνύεται ότι είναι ψέμα και δεν έχουν βάλει το στοιχειώδε μυαλό εκεί πέρα. Να τα, τουλάχιστον να το πούνε όπω είναι από την αρχή. Ποιο ο λόγο να κρύβει και να λιώνει και να βγάζει ένοχο το θύμα. Κάποιο λόγο τα υπάρτι. Το έχουν κάνει τον Ιδάρε το έχουν κάνει σε όλα το κάνουν συστημικά, υπάρχει συστηματικά ή ποια συστημικά. Υπάρχει, ε, άνθρωποι, υπάρχουν άνθρωποι μέσα στα, στο Υπουργείο Δημόσια Τάξη, ανεξαρτίε ηγεσία που λένε ψέματα. Mm. Θα γράψουν ψέμα. Λέει, ήταν πλησίων η αστυνομική. Η αστυνομική ήταν στο Βενζινάδικο. Ήταν στο μαγαζί του Βενζηνάδικη. Mm. Είδανε τι έγινε, είδανε ότι είναι παιδί. Και είδανε ότι δεν πλήρωσε τα 20 ευρώ και του το επιβεβαίωσε και ο ιδιοκτήτη. Δεν δε, δε του κάλεσε και του είπε κάποιο, μπορεί να είναι 80χρονο, ξέρουν ότι, ότι είναι παιδί. Πολύ συγκεκριμένα, ξέρουν πολύ συγκεκριμένα. Ποιον κυνηγούσαν, πιο πυροβολούσαν. Ναι, ίσω να του είχε πει δε ότι είναι και τσιγκάνο. Έχει κάποια εξωτερικά χαρακτηριστικά. Ναι, δεν ναι. το ξέρουμε αυτό, δεν το ξέρουμε. Το εικάζουμε. Θα μπορούσε να του το είχε πει. Αλλά ότι είναι παιδί, θα του το πε. Και πάνε μετά και ρίχνουν δύο σφαίρε ευθεία. Mm. Στο κεφάλι ρίξαν τις σφαίρε Αυτοί... Στο κεφάλι, όχι στα λάστιχα, η ανοησία άλλη μια φορά ότι πάντα τα... Α, στην, ελληνική, στην Ελλάδα πάντα στοχεύουν τα λάστιχα. Ναι, ναι. Και Τώρα θα πάει πάει πάει στα κεφάλια και στον, στον σαμπάνι, σαμπάνι πέρυσι. Όλα στα, στα λάστιχα. Τα 38 σφαίρε, 4 λάστιχα, τι είναι άλλο Το έγραψε τόσο ωραία το κουλούρι ότι θα αρχίσουν να στην ελληνική αστυνομία να μάθουν να θα στοχεύουν στα κεφάλια ώστε να πετυχαίνουν τα λάστι. λάστιχα. βέβαια μέσα σε όλο αυτό το πανικό. δύο ξέρουμε Στο κεφάλι του Φραγκούλη, έτσι λέγεται, Κώστας Φραγκούλης λέγεται, ο 16χρονος. Η άλλη σφαίρα δεν είχαν πει που πήγε mm. και βγήκε ότι είναι σε μια πόρτα ναι. ξενοδοχείου. Α, Ενώ είχαν πει ότι πήγανε στον αέρα οι σφαίρες. Οι πόρτες... Ότι η πρώτη ήταν προειδοποιητική, υποτίθεται, στον αέρα. Δεν το ξέρουμε. Α, ναι, και η δεύτερη ήταν στο κεφάλι. Είπαν ότι και οι δύο ήταν στον αέρα. Αν βρήκε πόρτα, οι πόρτε των ξενοδ Γιατί είπα ότι είναι στον αέρα, αλλά πήγε σε πόρτα. Εντάξει, δεν ξέρει Και η πόρτα είναι χαμηλά, στο ύψο ένα-ενάμιση μέτρο. Πού στοχεύουν αυτοί οι αστυνομικοί, Στα λάθηκα. Που... Μα στα λάθηκα. Πρέπει να πάνε σε πόρτε και σε, σε κεφάλια. Ο, εντάξει, μια εκπαίδευση τουλάχιστον στοιχειώδη. Θέλω να πω ότι πολλά ψέματα λέγονται. Κατά μου χωρί να υπάρχει και λόγο. Ναι, μάλλον υπάρχει λόγο. Προφανώ. Όταν υπάρχει, υπάρχει πανικό εκείνο να κουκουλωθεί, Είμαστε μια μέρα πριν το Γρηγορόπλο, 14 χρόνια μετά, Μην γίνει πανικό, μην μη γκάψουμε τα δέντρα. Αυτός... Και μπήκαν η μπάτσερ μέσα στο δέντρο του Μπακολιάννη γύρω-γύρω, Μην γίνει πανικό πάλι. Όμως... Καταλαβαίνει τον πανικό Προφανώς... να μην αλλάξει κάτι και τρει μήνε πριν τι εκλογέ. Προφανώ. Αυτέ όμω οι μεθοδεύσει αστυνομία που λένε ψέματα, θυμόμαστε και τον Ιδάρε που είχαν κατηγορήσει τον πατέρα. Τα δύο παιδιά, yeah. ότι είναι ουσιαστικά καταληψίε, αναρχική, μολότοφ. Όλα ανέβηκαν πάνω, πάνω μπούκαναν στο σπίτι του, του ξάπλωσαν κάτω. Βγήκε με σύλλο. κολάρο ο, ο Ιθαλέ. Και τρία χρόνια μετά τίποτα από όλα αυτά δεν έχει γίνει. Yeah. Έβγαινε ο Χρυσοκοήτη και έλεγε, Θα δούμε τι θα γίνει η δικαιοσύνη. Βγαίναν συνδικαλιστές Και λέγανε ότι είναι εγκληματίε, δημοσιογράφοι, οικονομικού σκάφου. Η Γιάφκα κοίτησε. Όλε αυτέ οι μεθοδεύσει, αν κάπου κάνουν κακό, είναι στην ίδια την αστυνομία. Και στου αστυνομικού. Γιατί αυτό που λέμε στην Ελλάδα ο μπάτσο και ο βρωμό μπάτσος δεν πρόκειται να φύγει με αυτό τον Όχι, μα, α, αυτά το επιβεβαιώνουν, επιβεβαιώνουν αυτά το, μπάτσος και το, και και, το μπάτσο και το γουρούνγκο. Τα, τα παιχνίδια η ηγεσία του Υπουργείου εδώ, ο Θοδωρικάκο, που όποτε γίνεται κάτι, βγαίνει με tweet την επόμενη μέρα και λέει επιτυχία τη αστυνομία. Και εδώ δεν έχει υψηλοχαθεί λίγο. Έκανε μια συνάντηση χθε για να κατηγορήσει το ΣΥΡΙΖΑ Ουσιαστικά ότι υποθάλτη και κάνει τα πολιτικά του παιχνίδια, που προφανώ θα κάνει πολιτικά παιχνίδια. Το κόμμα τη αντιπολίτευση, ο καθένα θα το έκανε. Κακό, αλλά έτσι γίνεται σε αυτό τον τόπο και μάλλον και σε άλλου τόπου. Αλλά όλο αυτό διονύζουν αυτή την αντίληψη. Πε καθαρά τι έγινε. Να. Ναι. Έχει όπλο. Θα συμβεί, να το πω εγώ και πιο κοινικά. Συμβαίνει σε όλε τι χώρε. Κάποια στιγμή θα συμβεί, βέβαια, συμβαίνει μέσα σε ένα χρόνο δεύτερη φορά. φορά συμβαίνει πάλι σε Τσιγκάνου. Που κάτι πάλι δείχνει κεφάλι. όλο αυτό. Ναι. Την αντίληψή του, το πόσο ανεκπαιδευτεί είναι. Εδώ αποκαλύπτεται πάλι το χάο που κρύβεται κάτω. Από αυτό που λέμε ελληνικιστή. Όχι ελληνική μόνο ανεκπαίδευτη. Γιατί το πα το ανεκπαίδευτη. Και πόσο μεροληπτικά μπορεί να κινούνται απέναντι στον τσιγκάνο. Που το θεωρούν κατώτερη αξία. Το είπα, επειδή είναι τσιγκάνο. Ναι, τι δύο λένε. Γιατί παίζουν το ανεκπαίδευτη. Μια ένα... χαρά εκπαιδευμένοι είναι, ξέρουν πολύ καλά τι κάνουν. Άστα αυτά, το ανεκπαίδευτη δεν έχει να κάνει καμία σχέση. Προφανώ παίζουν όλα. Του φύγει από το λάστιο και πήγε πάνω. Όχι. Παίζουν όλα. Δεν είναι μόνο το ανεκπαίδευτη. Δεν είναι μόνο ένα από όλα αυτά. Είναι ένα συνδυασμό, όπω συμβαίνει στα πολύ σοβαρά θέματα συνδυασμό παραγόντων. Είναι η πολιτική επιλογή. Ότι είναι μια αστυνομία ταξική. Αν ήταν αυτό με μερσεντέ που έβαλε και έφυγε, δεν το κυνηγούσαν πίσω δεν θα, θα πυροβολούσαν. Δεν καν. θα έβγαζε και όπλο με τίποτα. Αμή. Το ταξικό πάει παντού. Και στην ηγεσία και διαποτίζει μέχρι τον τελευταίο αστυνομικό. Απλά η διαφορά ότι αυτό με μερσεντέ δεν θα κλέψει 20 ευρώ. Προφανώ δεν θα κλέψει 20 ευρώ. Θα τα αλλιώ και δεν θα το δει. Και αυτό δεν θα τον κυνηγήσει κανεί και καμία δικαιοσύνη δεν και κανένα υπουργό. Θα γίνει υπουργό. Όχι, <laughs> okay, θα γίνει υπουργό. Θέλω να πω είναι, παίζουν όλα μέσα. Ακόμη και το ανεκπαίδευτο έχει μία. Γιατί για προεκλογικού λόγου και για πολιτικού λόγου προσλάβανε πάρα πολλού ειδικού φρουρού. Ακόμη και οι πανεπιστημιακοί που δεν κάνουν τίποτα για αστυνομία Καλά, θα ενταχθούν στην πορεία. Το ΕΦΕ αυτό το, δεν υπάρχει καν. Του έχουν τραβήξει. Αυτοί όλοι θα γίνουν αστυνομικοί κάποια στιγμή. Μια εκπαίδευση, τίποτα. Αυτό όμω έχει όπλο. Έμεινε το... οι πολιτικέ επιλογέ. Έμεινε το πλαίσιο αντικοινωνικό και αντιλαϊκό. Ο λαό είναι εχθρό, κάνει κινητοποιήσει, φτωχό πάντα είναι, είναι, αυτοί, είναι στο στόχαστρο. αλλά έχει και έναν ανεκπαίδευτο και ανεγκέφαλο πολλέ φορέ, χωρί πραγματικά ψυχολογικά και ψυχομετρικά τεστ, ε, αυτό θα την πληρώσει κάποιο. Μπορεί να είναι οποιοδήποτε. Αντί, αντί για την πόρτα θα του, να ξενοδοχείου. του ξενοδοχείου. Θα πόρτα. μπορούσε να είναι ο, ο, ο... πελάτη του ξενοδοχείου. θα μπορούσε μετά θα λέγανε με μονομένο περιστατικό. Πρέπει να έχει τμήμα ειδικών ψεμάτων. Καλύτε. Γράψτε το άσπρο μαύρο, κανονικά. Δεν μα νοιάζει τι θα μα πούνε μετά. Δεν τους ενδιαφέρει, του δεν ενδιαφέρει από αποκάλυψη του ψεύματο. Θα έπρεπε να παρετηθούν όλοι. Γιατί είχαν πει μαύρο και συνέβη το άσπρο. Ε, ε, ζήτησε κανεί λόγο από όλου αυτού. Τίποτα. Είπαμε κάτι. Η τακτική περνάει. Το, στην οικογένεια. Περνάει το κύμα. Ξεχνιέται και μετά θα συνεχίζουμε την κανονική μα ζωή. Mm. Γιατί τώρα ο στόχο είναι αυτό, να μην γίνει κάποιο ξεσκομμό για το φραγκούλι. Θα περάσει όλο αυτό, δεν θα χρεωθεί πολιτικά η κυβέρνηση, ενδεχομένως να προσφέρουν και κάτι στον πατέρα για να μην μιλήσει και να σταματήσουν και οι διαμαρτυρίες. Προφανώς θα παίξουν όλα τα, τα χαρτιά που όλα θα ξέρουν θα να κάνουν τέτοιες περιπτώσεις. Και θα το κουκουλώσουν με τους γνωστούς τρόπους, ίσως ξανανέβει λίγο εκειβωτός πάλι σαν θέμα. Ναι, ο, ε, ο, ο Παπαντώνης έχει κάτι, δεν πρέπει να βγει κανένα εκατομμύριο κρυμμένο. Κ Κάτι, θα έχει, ξέρω εγώ, είχε κάνει μπότοξ. Δεν ξέρω. Τα περιμένω εγώ αυτά. όλα Αυτό Εδώ και με και κυκλοφορούσε, έκαναν Ο μήχος ήδη ξεπλήθηκε, τα ξέρουμε δεν υπάρχει. Ο έσβησε. δεν το συζητώ. Αλλά ο που είχε και πολιτική εμπλοκή κάπω. Δεν υπάρχει Ο θέμα. Είναι ο είναι Δεν υπάρχει το θέμα Μίχου Κολονού, έχει Πάμε τώρα στον παπά. Βίγκλε Λιγνάντιδε και ο και ξανα, ξανα, το εθνικό. Σε κλόγιμη θέση. Ξανά γιατί με την υποκριτική του τέχνη. Έχουμε ξαναβρει άλλων με τέτοια υποκριτική. το τι Και πόσο καλοπροαίρεται οι υπουργοί από Από οτιδήποτε. ν Πάντα πάντα. Και εντάξει, εγώ θα σας περάσω μια ιδέα για να τελειώνουμε. <laughs> Καλά. <laughs> η ιδέα είναι. Ε, εντάξει. Είναι σαν καρπαζιά. Η ε εδέ, αντε, αντε, αντε. Με το που ακούσε, δε, λε, σου, Ό,τι και να βγάλει η ό,τι και να είναι, θα αλλάξω, θα πάω και σε γραφείο. <σχ> σαν το μικρό παιδί παιδί μου που ρίχνει κάτω το ποτήρι και του δίνει μία στον κόλλο. Φοραϊπίνα. πάνω, δεν το καταλαβαίνει έτσι κι αλλιώ κανεί. Αν όμω γίνεται στην Ελλάδα, μια δολοφονία φτωχού είναι μετάθεση σε γραφείο. Για ναι, τον αστυνομικό ναι, ναι, ναι, που την πραγματοποιεί. Δεν ξαναβγαίνει έξω. Είναι Κάθε μέρα στο γραφείο Οι μέσα τιμωρίες, με τη σόμπα θα σε εκεί, τίποτα. Το ίντερνετ. Ποια σόμπα, air Πού ζει. <laughs> τα κτίρια έχουν air σόμπα. Την κουμτέλ. Και την κουμτέλ και το σόι, όλο που είναι κουμτέλ. Είναι η <laughs> Παλιά, παλιά λεγό, στελάρα, τώρα είναι Δύο οικογένειε υπάρχουν στην Ελλάδα. Σαν τους Μητσοτάκες και Η μία οικογένεια ζασταίνει τουλάχιστον ναι. Η άλλη οικογένεια κάνει τα. Κι δύο άλλα. όμως και είναι πάρα πολύ <laughs> Δεν ξέρω γιατί <χρεώνε> κουμιδέλ, πολύ. Για την Κουμπντέλη δεν ξέρω ε. Για τον άλλο μπορώ να και πω νερέμα, Την άλλη πάνω. οικογένεια βλέπω Και πληρώνουμε όλοι αναγκαστικά ε, Σαν σήμερα αυτός ο Πολύ ιδιόμορφος εκεί Τι να το πούμε τρελό Μαρκ Τσάπμαν του Τζον Λένον, Πήγε τον είδε Στο διαμέρισμα, έξω από το διαμέρισμα που έμενε, στη Νέα Υόρκη, του έδωσε ένα δίσκο, το τελευταίο που είχε βγάλει ο Τζον Λένον. Υπέγραψε το δίσκο, το δίσκο και μετά σηκώνει το περίστροφο και τον σκοτώνει. Τον Τζον Λένον. 8 Δεκεμβρίου του 1980 έγινε αυτό. Μάλιστα, ο Τζον Λένον έλεγε πάντα ότι εγώ θα πάω, χαριτολογώντα τα προηγούμενα χρόνια, να δείτε που θα πάω είτε από αεροπορικό ατύχημα είτε από σφαίρα κάποιου τρελού θαυμαστή μου. Το δεύτερο. Το δεύτερο, πέτυχε. Το, το πέτυχε. Το, το δεύτερο συνέβη. Βάλε λίγο το Imagine, έτσι, κολλάει και σε αυτά που λέγαμε και πριν. John Lennon, λοιπόν, με αυτό το imagined, πόσα εκατομμύρια έχει πωλήσει. Από το πώ το έχουν ακούσει, έχει ενσωματωθεί πλέον στο DNA, φυσικά. Νομίζω ότι το... έχει ψηφιστεί ω το καλύτερο τραγούδι του προηγούμενου αιώνα. Ε, ναι, και από τα πιο επιδραστικά ενδεχομένω. Ναι, δημιουργεί έτσι. Έβλεπε και το βίντεο κlip που είναι με τη Γιο Κόνο. Πάνε σε ένα σπίτι, ναι. ανοίγουν τα παράθυρα και κάθεται δίπλα του μετά αυτή. Ενώ παίζει αυτό και το τραγουδάει στο πιάνο και κάθεται δίπλα του μετά και τον κοιτάει. Τι, άνοιξε παράθυρα αυτή δεν έκανε τίποτα. Σπίτι μου, μια βίλα. Ε, μια βίλα ένα, όλα άσπρα, άσπρα μέσα. Πολλά άσπρα και μια να ένα, με μια λάσπη μέσα θα φαίνεται αυτό. Άσε με συνεχώ. Οι ε, ε, Ά, ένα διαδρομάκι κάτι. Ά, ένα μια διάδρομα, φλοκάτι, ή τα πατάκια, τα περίφημα. Πα, παλιά που είχαμε τα πατάκια. Κάναμε το τέτοιο, το πατινάζ Τι κάναμε, Τι κάναμε. Με τα δεν είχατε πατάκια Είναι αυτά που Δεν είχαν πατάκια Θα βάζεις το πόδι σου ο καθένας Μόλις, η μαμά... Παρκε... Μόλις Α, η μαμά είχε Τις μικρές παρκετέζες, αυτές λες Σφουγγαρίες, ηλουστράρι με ναι, το ναι. παρκέ Το μοσαϊκό, το μαρμαρίνι που είχαν τότε ναι. Όλα αυτά, για να μην πατάμε κάνουμε πατησχέσεις, πρέπει να πηγαίνουμε τα πατάκια Ε τώρα έχουμε ποδονάρια Αυτά είναι Πάωσε. για λόγους υγεία τώρα. Ε, ναι, ναι, ναι, το ίδιο, η ίδια δουλειά κάνει Δεν το ίδιο. Το άλλο ήταν για προστασία του πατώματο. Τώρα είναι προστασία από το COVID, μας αυτά. Ναι. και είναι για όταν. για τα σουκαρισμένα. Και επειδή ω μικρά κάναμε πατινάσμο αυτά. Εμείς ήταν και φρεσκογυαλισμένα όλα αυτά. Έφευγε ΖΙΝ στην ανάπτυξη του. <laughs> Ξαφνικά κοβόταν το imagin και άκουγε τον κοστάλα μες στο σπίτι. Τολουπ. Περιγραφή. Κάποιο. Σκοτώνομασταν κιόλα γιατί πέφταμε σε έπιπλα και σε διάφορα. Ό,τι είχε εκεί. Γιατί τα σπίτια είχαν πολλά έπιπλα παλιά. Έπρεπε κάτι να αποδείξει. Πρώτον και δεύτερον. Μετά σερβάν, τραπεζαρίε, καρέγγλε. Δεν ήταν ένα λιτό έπιπλο. Κάτι σκαλίσματα Όλο δομικό να γίνει. Μετά λιοντάρια στα πόδια κάτω. Λιοντάρι που είχαμε. Πόδια λιοντάρια χέρια και φάλια. Υπήρχαν κάτι. Όχι, δεν είχε, είναι... κάτι έχει φτιάξει. Φτωχοί άνθρωποι, αλλά παίρνανε λιοντάρια όλοι στα πόδια yeah, του yeah, τραπέζι. Το, το λιονταρόποδο κάτω εκεί. Λέει και ήμασταν <laughs> απόγονοι του μήνοα και του περικλεί. Ασπασία του περικλεί, δεν θα έχετε το τραπέζι. Δεν ξέρω τι τραπέζι. Και βαριά όλα αυτά. Είναι τυχαία, φοβάμαι. Δεν σηκονόντουσαν με τίποτα. Πού να σηκώσει τώρα, δε. Πέ πέντε άνθρωποι να το σηκώσουν. Θε να ρίξει την τραπεζαρία να παίξει πόλεμο και δεν μπορούσε. Ποια, ποια τραπεζαρία. Για ανάχωμα, δεν την κάρτισε. Την τραπεζαρία. Τι είναι, <χω> Ροστάκι, ακριβώ να σου να πω πίσω. <χω> <χω> Αυτό δεν έπεφτε το τραπέζι. <χω> Αν έπεφτε δεν θα ξανασηκωνόταν. Θα μείνει μόνιμο ανάχωμα. Για πόλεμο. Για πάντα μέχρι γκρεμιστή το σπίτι. Θα ήταν ανάχωμα. Τα δικά μα δεν πέφτανε τα τραπέζια. Πιο μετά που είσαι εσύ μπορεί να πέφτανε. Και το ωραίο που ήταν σε αυτά που είχαν επέκταση, που ανοίγαν στη μέση. Υγεία λίγο για να περνάει το όπλο. Κάνατε τέτοια. <laughs> <laughs> Εμεί δεν τα κάνουμε. Πολεμίστα, σωστή πολεμίστα. Όχι, μακάρι, όχι. <laughs> τώρα. Εδώ τώρα που φαίνεται διαφορά για νεών, <laughs> απέχουμε κάποια χρόνια. Εμείς δεν παίζαμε πόλεμο μέσα στο σπίτι. Πέζαμε έξω. Κι εμεί παίζαμε έξω από σπουδέ. Αλλά, αλλά κάποια στιγμή, στιγμή ήταν χειμώνα. Δεν βγήκαμε έξω. Δεν μα σούσαμε εμεί. Στην Λιλιοπολίμα ήταν έξω όλοι. Έχουμε και βουνά εμεί στην Λιλιοπολίμα. Παίζαμε αντάρτικο κανονικό. Πώ νομίζετε ότι γίναμε έτσι εμεί. Μα νομίζετε βουνά δεν είχαμε εμεί. Στην Αγγλικία είχαμε, είχαμε. είχαμε. Είμαστε... είχαμε λίμνε, είχαμε βουνά, είχαμε ό,τι θε είχαμε. Η δική μου γενιά έπαιζε πιο πολύ στο δρόμο. Ναι, εντάξει. Η μου λιγότερο, η επόμενη καθημεριά. Γι' αυτό γύριζε στην τραπεζαρία και άνοιγε στο. Το χειμώνα γινόταν αυτό την ανάγκη. Κρύο. Βέβαινα, Οι ανάγκε σα έγιναν επιθυμίε και τώρα παίρνει πόλεμο. πόλεμο κανονικά. Ναι, ναι, ναι. Το βλέπω. Μη βάλει το Σαμαρά, δεν υπάρχει λόγο μετά από όλα αυτά. Θε τραγούδι, να, να βάλουμε άλλο ένα του Τζον Λέν. μα πάει για λίγο ακόμα, να αποχαιρετήσουμε και να βάλει μετά τι διαφημίσει. Άλλο ένα ωραίο. Ποιο είναι. Θα το ακούσει τώρα. Ε, φεύγουμε εμεί. Τα υπόλοιπα με αυτά τα πολεμικά και τι τραπεζαρίε <laughs> θα, θα το τα πούμε αύριο, αύριο. για χαρά. Αύριο.